Ναι. Πώς το ελπούσε ρε κολέα. Όχ, έλα Βασιλή. Τι κάνε ρε καλά είσαι. Τι <σοβούλιο> κάνεις. Σε πήρα γιατί είναι ονομαστική, σε ό,τι μεθαύριο. Α, ευχαριστώ. Έγκαιρα πήρε. Σε καλά, και να χαίρεσαι για του χρόνου διπλό που λέμε εμεί. Να σε ρωτήσω. Το τηλέφωνο που σου είχα πει την άλλη φορά με τα κουμπιά δεν μου το έστειλε. Μέγραψε σαν μπελερίνια σου να... Πού σε έγραψα? Σαν μπελερίνια σου. Σαν, σαν μπελερίνια. Να σου λε τα χαμνά σου. Πώ να το πω. Μπελερίνια, μπελερίνια όλοι μπελερίνια το λέμε. Ε, σαν μπελερίνια σου έγραψα. Έτσι το λέω εγώ. Εκεί έγραψα. Και έχω και μια, μια... μια στενοχώρια. Μου κλέψε το μηχανάκι με σαν πανιά τα μαύρα. Ποιο είναι το μηχανάκι με τα μαύρα τα πανιά. Πηγωρέτα τη μου την κλέψανε. Τη μου τη κλέψαν, πάει. Τώρα μου το και ένα φίλο το πλήρωσα, δηλαδή ένα λάττα πήρα. δύο χιλιάρικα. Τυο χιλιάρικα, πού τα βρήκε με στην κρίση δύο χιλιάρικα Δυο από εκεί τρία από Είχα εκεί. Μη ώρα να πάω σε, σε υπουργό Για τον δικό σου δεν λες, τον για τον Βενιζέλο, ξέρεις, να πεις Και, και για τον Βενιζιάλο και για τον Καλαματίανο, αποπλανήσανε το λαό αυτοί. Κατάλαβε. Και το, το, α, δεν έχω με, με, με τι να τόσο, με φαγικάψα. Με φαγικάψα. Γιατί Πώς να κάμω. Ρεύμα, δεν έχω να βάλω. Να βάλει μια βεντάλια και να κάνει αέρα στο, στα μπουρδουλένια σου. Στα μπαλερίνια σου που θα Όχι, όχι, δεν έχω βεντάλια. Εγώ μπαίνω στην κούρσα μέσα. Πε στην κούρσα, άραψε το air condition και κάτσε εκεί. Φάτε εκεί το μεσημεριάνω μια μέρα. Δεν έχει κούρσα, δεν έχει condition. Είναι σχέτι, Και όλα τα πήρε στον Που είναι για το βουνό. Ναι, ναι, Πήγα Μάζε ψάχνει γονίδα. Κυρία Βασίλη, 4x4, ε! 4x4. Yeah. Όχι, είναι το Καγιέν, το δικό σου. Αϊ, πάτο με τη Μέρκερ, θα πήρε τα 70, θα του πάλι σε παλιοσίδρο. Αϊ, δώσαι στη Μέρκερ, το, το, το, πάρει πίσω, το πίσω. σιγά, μην της κάνω τη χάρη. Δεν το κάνει, θα σε κάνει και θα το πάρει και θα πάνε το πουλήσει άλλο. Καγιέν στην Αθήνα. Δηλαδή,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 Ναι, ναι, δωράκι. Καλά, τώρα όλος ο κόσμος βρίσκεται σε διάλειμμα, δεν ξέρει τι να ψηφίσαι, άστο. Εσύ δεν ξέρεις. Τι, σε διάλειμμα κι εγώ δεν ξέρω, δεν να ψηφίσω. Δεν να ψηφίσεις Πασόκ. Τι να ψηφίσω ρε, που έγινε στην κυβέρνηση με τον άλλον τον Μασκαρά. Μου έβαλε τον αυτόν εκεί, υπουργικό υγείας, σε... όχι υγείας, σε... αυτό λέγεται, Πορνία. Ποιο. Υγείας και πορνείας, όχι πρόνοιας. Ντροπή. Ε, μου το λες εσύ ντροπή, αλλά με αβαρύ να μην έχω να πάρω ένα κουτί χάπια. Πού να τα βρω τα λεφτά? Τι είναι να τα κάνεις τα χάπια? Ε, έχω πίνω, μωρέ μου, είναι σηκωμένη πίεση. Θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Πού θα πας? Έχω ένα φίλο να είμαι στο εξωτερικό στην Αγγλία. Μίλε, Αστία. Μόνο και ο φίλο μου Μιχάλης, χάρη, και τηλέφωνο μου λέει να αρχίσει να μπει σο... ε, δεν μπαίνω σε αερόπλανο. Εγώ του λέω φοβάμαι, Μπορώ να μπω σε αερόπλανο. Φοβάμαι, του λέω να πάω. Αχ, να το δω αυτό. Εσπάσει. Έχω πάει, έχω πει, Δεν μπαίνω, όχι Μπορεί να μου λέει να σε πάμε από τον Άραξ. Όχι να μην με πάσχουν από τον Άραξ, γιατί σιάζουμε. Εγώ δεν μπαίνω μέσα. Να σου Τι? πω τώρα ασταυτά. Έβλεπε σε ΕΡΤ. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, την έβλεπα. Όλο ναι, το κοίταγα. Ναι, και ναι, τρία που έλεγε. Ναι, τώρα τι κοιτά, τι ήταν παιδίδια τώρα. Τι ναι, να τραπούνε να τραμπούνε μακαράδε δε που τα καμπανέστηρε. Βλέπον στον κύριο του Αγγέλη, κοιλιά του κοιτάει να φτάσει στην Κάσο Κατάλαβε, η κοιλιά του μέσα δεν ξέρει, σου λέει τα Δη μποδά βέβι. Τώρα που το Πα, σκέφτομαι. Μα ένα αφίγουνε, θέλουμε. Ναι. Παρέσαν το μαχαίρι στη στήγυλια. Α, τι, ερε τι κάμανε, ερε νέα παιδιά. Τα βλέπει τα νέα παιδιά που είναι ανεργάτα. Μήπω να ψηφίσουμε, άκουσε. Μέχρι τα ημέρα μου λέει, κρυβασίλ, έλα μανούλα μου το Μου λέει, δεν έχω δουλειά. Και τι να του κάνω εγώ του Έχω εγώ. Εγώ είμαι συνταξιούχο του Πήγα στο σούπερ μάρκετ, σε ένα φίλο μου, κυλλοβασίλη. Βασίλη του πήρα κάτι μακαρόνια. Τι να κάνω, έχει οικογένεια. πήγα στο σπίτι, τσακώθηκα Οτσιλώ. Δεν έχω λεφτά γιατί την νοσυλλο. Ναι, για την Αγγλία είχε όμω. Όχι, Συγ... ρε, στην Αγγλία θα μου το κάνει ο φίλο μου δωρεάν όλα. Συγγνώμη, αν πα στην Αγγλία θα πάρει και την Βασίλαινα μαζί. Τι, όχι, μοναχώ μου, μοναχώ μου. Να τα. Γιατί μου είπα ότι δεν, θα... δεν έχει λεφτά. Ο άνθρωπο μου, μου το κάνει μοναχώ μου το εισιτήριο. Μου λέει, η Βασίλη, μου λέει για πάτη σου, μου λέει θα. Του, του λέω, του είχα δώσει λίγο κρασάκι. η Βασίλαινα φοβά. τι θα κάνει εδώ πέρα, θα του ομολυσάξει. Πού? Η Βασίλαινα, τι θα κάνει εδώ πέρα. Θα μείνει σπίτι της, με τα παιδιά τη με την οικογυ Θα την πει δείξουν, παιδιμοί ξένοι. Ποιο θα είπε, Τι λέει, Τι κουβέντα είναι αυτή. Δεν ξέρει να πει αυτήν την κουβέντα. Μα θα ναι. την αφήσει μόνη της στο σπίτι. Ναι, θα μπουν ναι, μέσα ναι, οι Πακιστανοί. Θα, είναι... θα την αλώσουν. Ναι. Θα σου πω κάτι. Η άλωση τη να θα γίνει. Δεν πιστεύω ναι. να μου ψηφίσει τίποτα περίεργα. Τώρα όχι, είμαι σε διάλειμμα ακόμα εδώ. Τι θα ψηφίσει, Δεν ξέρω ακόμα, είναι εκλογέ τώρα. Όχι, δεν είναι. Κάπου βλέπει, Όλοι κάνουν κλικ. Το ένα και ο άλλο. Υπάρχει όμω μια σοβαρή πολιτική ναι. που εγώ θα πρότεινα να στηρίξουμε και φάνηκε η υπευθυνότητα τη πολιτική αυτή. Είναι η πολιτική του Φόρτη του Κουβέλη. Τι να το κάνουμε σε αυτό, Σοβαρό άνθρωπο παππούλη. Και πήγε κοντά, καλό παιδί ήταν. Καλό παιδί ήταν. Και αριστερό, αριστερό, πάνω όλα. Αριστε... Ναι, αλλά όμω είδε τον ανακάτευξαν, σα κάτω. Ναι, δεν έχει. Λέει. Τα πίτουρα και τον εφάγανε, λέει πω το κεκότη. Πώ τα πίττωρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώ βρέθηκε εκεί, είχα στο δρόμο, μάλλον. Ήταν καλό παιδί από ό,τι έδειξε. Αλλά το τι θα κάνει, δεν θα βρει τον δικό του μέσα. Μεταλάβεσαι, αυτό έκαμε στον ο Χριστιανός. Αυτό θα τα, τα, τα ξεκόλλεσαι, Μπίτη. Εδιώξαν τους ανθρώπους, έρε τους όλους αν τους πεις 500 ευρώ, βαρώ το χέρι μου στο τραπέζι. Βάρα το. Μου την έχει δώσει. Δεν τα ακούω. 500 ετραχμές του κάθε μια νούνα. ΤΑΚ. μέσα να τους πεις. Δεν υπάρχει λύση. Πού θα φάει ο άλλος το μοίρε. Ο άλλος που θα βρει να νταΐσαι τα παιδιά του, το ξέρεις. Να σου πω και είχα μεγάλη σωνοχω για βαλιά. Κλέψα το μηχανάκι. Μου κλέψα τη φλολέταγα, το μην βλαστημίσω γιατί εγώ είμαι χρυσή κουδούνισμα. λίγο, έχω να σα ακούσω να βλαστιμά δύο χρόνια. Όχι δεν βλαστιμά. Μου κλέψα το μηχανάκι μου, είχα κάνει το σωγκόπο και το ψησα. και εγώ έμανα την οικογυρά μου Μπού, Τώρα μπαίνουμε σε Καλό τώρα δεν καλό, o, kapsa, na gany kapsa, telo.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 Πετά τους πετωνιές, δεν θέλω. Και ήθελα να πάω και μια βόλτα και στην Τίνο, σε στη Μεγαλόχαρη, αλλά δεν βγαίνω. Με τι να πάω, είναι πολλά τα έξοδα. Και μου λέει μετά να πάμε, μου λέει, να πάμε και μια βόλτα, να πάρουμε στην Τίνο, στη, πώς τη λέτε, και στη Μύκονο. Μί, στη Μύκονο. Δεν πάω στη Σιμίγου, να πάω εγώ σιμίγου, έχω Έχουν και τι άλλοι μουστάκι στη μοίκο, μην ανησυχεί. Θεριακλείδε είναι όλοι. Τι είναι? Απλά να πάρει και παρεό, πάει με το μουστάκι. Τι παρεό να πάω. πάρει. Δεν παρεό, εγώ έχω το... Θα το... το κανονικό μου μαγιό. Από πάω, πάνω μου... να ρίξει κάτι. Δεν παίρνω, δεν παίρνω εγώ Μα πώ θα πα έτσι ξόστιθο. Πο? Δεν κυκλοφορεί κανεί στη μοίκονο ξόστιθο. Να το πιάσει, λέω, στον πούστο. Δηλαδή, εγώ με το μαγιό δεν μπορεί να πάω. Μπορεί να πα με το μαγιό, αλλά κάτι πρέπει να ρίξει από πάνω. Εδώ είναι γυμνό, Ανταργιάζονται. Δεν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 Και θα πάω εκεί, στη... εκεί που σου και εγώ. Μωρό, δεν πάω εκεί, πώ θα πάω εκεί. Άντε, καλό καλοκαίρι, καλά περάσει. Ενθύνονται και καλά να περάσει τη γιορτή σου, ευχάριστα. Να, να σε είστε... καλά, ευχαριστώ. Χαιρετισμού στον Νίκο και σε όλα τα παιδιά αυτού. Ποιο νίκο? το Νίκο. Στον Γιώργη, το στράγκα, στο... Στο... Να, στον το... Νίκο, το... νίκο θα πω. Στον Νίκο θα πω. Εντάξει. Όχι, και στον Γιώργη και στον άλλον, το... Το... Τον άλλον δίπλα σου. Το θήμιο. Το θήμιο παιδί... το το τον αγαπάω πάρα πολύ αυτό το παιδί. Τι να σου πω, μ' όχι μείνει μέσα στην καρδιά, ήθελα να τον νιδώ. Τα λέει χίμα και σουβαλάτα, είναι μπουτσούλας να με, δεν είναι... Είναι την, πουτσούλας, πουτσούλας, είναι να το πω. Ε? Πουσούλας, κι εγώ έτσι το λέω, πουσούλα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κάνει και κάψα, τώρα θέλω να πάω να φάω κάτι γεμιστά, Ξάχι, θα και θα σήγω να μου, να πάω να κοιμηθώ, Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Παραψακώ καλύτερα θα Γιορτά, γιορτάσει. Γιορτάζω κάθε μέρα. Για μένα κάθε μέρα είναι γιορτή. Να πολύ χρόνο πάντα. Ναι, να σε καλά. Έχω μια απορία, μπορείς να μου τη λύσεις. Για πες. Αυτό τον αστείο θύασε των πουλουκιών της κομμωδίας που δεν βλέπετε. Γιατί να τον πληρώνουμε με εισηκήριο πανάκριβης τραγόπαιρας. Έλα, αποστολή! Έλα. Σήμερα στο ανεμολόγιο είχαμε πένθο. Αυτοκτόνησε η, η κυρία Κατερίνα από την Κυφυσιά. Αυτό το success story έπαιρνε η φουκαριάρα 275 ευρώ επίδομα και τη τα κόψανε και έπασε από μία αρρώστια με τρομερού πόνου και δεν είχε να παίρνει τα φάρμακά τη. Θα την έχει ακούσει ασφαλώ, αυτή την κυρία Κατερίνα. Πρέπει να έπαιρνε και σε ένα τηλέφωνο αυτή. Πολύ μαχητική έβγαζε όλα τα σκάρδαλα στον αέρα και λυπήθηκε όλο το ανεμολόγιο. Σήμερα. Λοιπόν, κανόνε όπω θέλει, πε να μάθει ο κόσμο γιατί θα την ξέρουν πάρα πολλοί κόσμοι. Έλα, ρε. Έλα. Τι φανταστείτε τραγούδια να φάω πέσει που παίζει. μπορούμε να τα βρούμε. Και ό,τι σπαπαπαρίζω. Όχι, oh, ποιο κυλάδικο πα στην εθνική εδώ θα τα ακούσει. Είναι φανταστικά ρε, ρε, Θα κάνετε την παραγωγή εσύ στο reel για αυτό το CD. Ετοιμάζουμε νέα συλλογή, Μωρέ, εντάξει. Ναι, ξέρει το Είπαμε κάνουμε αντιφασιστικό CD, αλλά να κάνουμε και ένα Μετσόκαρα, τσόκαρα, είπαμε. Με τσόκαρα, ναι, ναι. Τι θα βγάλουμε ναι. αυτό. Α, θα βγάλετε πολλά λεφτά, να το ξέρει, Ελπίζω. Θα γίνει χαμό. Δίπαμε που θα πα, μη Θα κάνουμε Αυτά τουρνέ, σε όλη την Ελλάδα θα πάω. Πού, δηλαδή, θα ξεκινήσει από Μακεδονία. Όχι, Ελλάδα είπα. Τι ουλιά έχω στη Μακεδονία. Λοιπόν, ήρθαν οι Κινέζοι στο λιμάνι. Τι να σου πω, Αναβαθμιστήκαμε. Γέμισε το λιμάνι ρίζι. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, επειδή ακούγαμε αυτό το Βατζητικό και έλεγε ότι θα ανοίξουν θέσει εργασία κτλ. Στην Κόσκο, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον διώχνει συνέχεια ο κόσμο. Και αυτού που παίρνει, του παίρνει με σύμβαση αορίστου χρόνου με 4 έω 12 ημερο το μήνα.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 Καλά, Παστολίδη Γάννη. Καλά, είσαι. Καλά, Δύο σχόλια θέλω να κάνω. Δεν μπορούσα να σκέφτομαι στι μέρε. Το πρώτο είναι για τον Υπουργό Υγεία. Δεν ξέρω, εγώ είχα τον πατέρα μου στο Ρίκο Δυνάμη. Τώρα πάω να τον πάρω. Είχα μια χειρή σοβαρή. Πάρτον Ή... άμεσα, Πάρτον. Όχι Πρόσεξε... τώρα, προχθέ να... έπρεπε να τον πάρει. Πριν ανέλαβε ο Άδονη. Πρόσεξε να δει τι έγινε. Με χρέο θα και... βγει από εκεί μέσα. Με το θέμα ποιο είναι ότι με το που ανέλαβε ο Άδονη, την άλλη μέρα βγήκε με τα δική.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 Α δουλέψουμε και... για αυτέ για ευκολία. Άσε μα! Το ακούσουμε 50... τώρα την παραιά δημοσκόπηση. Ναι, όχι, κα, έστω και κατά 70% είναι παιδί μου σου λέω, Αλλά υπάρχει ένα 20-30% που λέει ότι είμαι αναποφάσιστο. Λέει δηλαδή, ότι ξέρω θα ψηφίσω, δηλαδή. Το λέει, σου λέει η δημοσκόπηση. Ναι, εντάξει. Αυτή η δημοσκόπηση. Δεν πάει επί το λέει ο, <laughs> ο κόσμο. Άσε με τώρα που θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα του με νύχο. την προπαγάνδα του πρεδεντέρικου και του κάθε πρεδεντέρικου. Το, το Αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα θα είναι ουτοπία. Αυτά θα είναι μάλλον όαση σε αυτά τα οποία θα έρχονται. Δεν θα μείνει ικάς, δεν θα μείνει σύνταξη, δεν θα μείνει παππούς για παπούς. Θα του πάρουν και τα παντελόν για να το ρίξουν οι στον τάφο.